Αγάπη, Περδικώ στη ψιγκάνα ο μαγέφτρα που μιλείς, Τα μέσάνυχτα προστάστρα, τ' άστρα, βλώσσα προς τα γης, Που μιλώντας γιγαντεύεις και τους κόσμους ξεπερνάς, Και τα στέρια σου φορούνε μια κορώνα αξωτικά. Φίξε γύρω μου τη δόνη τον αντρίκιο στους χεριών, Είμαι ο σιχεριών, αγάπης, Μάλιστα των αστέρικων. Μάθεμε πώ να κατέχω τα γραφτά λαχνητών και εθνών. Πώ τα πόκρυφα των κύκλων και των ουρανών. Πώ να φέρνω αναστημένου σε καθρέφτε μαγικού. Τι πεντάμορφε του κόσμου, ψόλου του χέρου. Πώ του πάκου, του δαιμόνου, του λαού των ξωτικών στους χρυσιούς να δένω γύρω στων δακτύλιων, καθοζβαίνω και το λόγο δαίμονα και ξωτικό, στο χρυσό το δακτυλίδι, στο ρυσμό. Πώς με βούλα Σολομόντια να σφραλίζω και να κλειώ, τα μεγάλα τα τελώνια και γυαλί στενώ, και στη σάλασσα να ρίχνω το γυαλί, με να την άβυσο τότι με την άβισο γενιά. Έτσι κι άλλο ένα τελόνιο, έτσι και η τρανή ψυχή, Στου κορμιού φυλακισμένη το στενογιανή, Μες τη σάλαθα τι σκέψης άθλια πεταχτή, Ζήκε τη σα στην πατρίδα σάμος μια άβυσο κι αυτή μάθεμαι όλα να διαβάζω τα υπαρκόσμια μυστικά, το σκολιό της σου, μέσα στα φύλλα. Κι όλα γύρω μου τα πάντα, πάντο γνώστρα σε μηνάν, μόνο κάτι ακόμα λείπει, να με εγώ κι εσύ το πάν. Γιατί κάτι ξέρω, κάτι να σου δώσω εγώ, και εγώ. Α, μια στάμνα, το βαθλί μπροστά νερό και θα σιγιονήσω, Ξέρω την πανόρια μουσική, Θα τη ζησιστία μαζί μου στο δικό μου το βιολί. Στάρκα η μουσική θα γίνει με την μπλάστρα μας φωτιά, Κι από μας θα γενιστούνε τα ψεγάδια στα παιδιά, Που όμνα τους θα σπήρουν κι άλλα, Κι ό,τι γύρω τους αχνώ, άρρωστο, άσχημο, Βαρέψει εις τον αφανισμό, εις χαράς θα λάμψει ο νόμος του προστάδι βασιλιάς. Φτάνει να είσαι από ιδία κι από